Εισαγωγή στην Προσεφεσίους σε Επιστολή, σελίδα 767 Η Έφεσος ήταν επί των ημερών του Παύλου, πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Επαρχίας της Ασίας της Καλουμένης Ανθιπατικής. Απετέλει δε, μετά της εν Συρία-Αντιοχίας και της Εν Αιγύπτου-Αλεξανδρίας, τα τρεις μεγάλες πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου. Έκειτο εις απόστασην μικροτέρα των τριών μιλίων από τις θαλάσσεις επί του ποταμού Κάιστρου, όσες κατά την ορμανική περίοδο είναι το πλωτό από τις θαλασσίες ακτής μέχρι τις πόλεως. Την πόλη τάφτην το καταρχάς ο Παύλος προερχόμενος εκ Κορίνθου περί το τέλος της δευτέρας αυτού αποστολικής Οδιπορίας. Και ομίλησεν μεν προς τους εκεί την συναγωγήν, δεν παρέμεινε όμω επί πολλήν χρόνο, αλλά αφού αφήκεν εκεί τον Ακύλαν και την Πρίσκυλαν, ανήλθεν στα Αεροσόλυμα και απ' εκεί κατέβη στην Αντιόχιαν. Πράξον κεφάλαιο γι' τα 22. Κατά την τρίτην πλέον αποστολική νοδηπορίαν του ο Παύλος, ελθώνει στην Έφεσον, παρέτεινε τη διαμονήν αυτού επί ολόκληρον. Ένεκα δε των μεγάλων επιτυχιών, τας οποία είχε το του. Εκκίνησε την έχθραν του αργυροκόπου Δημητρίου και πολλών τεχνητών, των οποίων θίγονται τα συμφέροντα, λόγω του ότι ο λιγότερο ολονέν είναι οι αγοραστέ των αργυρών ομοιωμάτων του ναού τη Ευαισία Αρτέμιδο, τα οποία ούτε κατασκευάζονται σε εμπορεύοντο. Ω εκ τούτου, εσημειώθη μεγάλη τάση κατά την οποία εκινδύνευσε η ζωή του αποστόλου Παύλου, πράξεων κεφάλαιο Ιωταθήτα στο ω40. Περί το τέλος της Τρίτης Αποστολικής Οδηπορίας του, σπέβδων ο Παύλος να ανέλθει η Ιεροσόλυμα και μη θέλουν να χρονοτριβήσει καθ' όταν έφτασε στη Μίλη των, εκάλεσε να έλθουν εκεί οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας της Εφέσου, προς τους οποίους απίφθινε την Εμπράξηση κεφάλαιο ΚΑΠΑ 18:36 σπουδαιωτά την ομιλία αυτού. Την επιστολή αυτή ο Θεός Παύλος έγραψε εν ρώμη όταν ήταν δέσμιος κατά την πρώτη φυλάκηση αυτού και περί το τέλος αυτής είτε περί το 62 ή 63 μετά Χριστών. Επειδή δε η επιστολή αυτή ούτε ασπασμού αναγράφει στο τέλο αυτή σε συνήθιζε να πράττει ει όλα του τα σεπιστολά ο Παύλος ή στην δε παλαιόα χειρόγραφα δεν αναγράφεται εν το προημείο το ενεφέσο, γι' αυτό υπετέθη από πολλού ότι έγραψε ναυτήν ο Απόστολο ω είδο τη εγκυκλίου και να αυτήν στην Έφεσον ή να διαφροντίδο αυτήν κυκλοφορήσει περισσότερα εκκλησία ή ε, ε, Εκκλησία ή Εραπόλεω. Περγάμου, Μιλίτου και αλλαγού τη